όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Το ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο, απόσπασμα από τον πρόλογο του οποίου, τον εκ των υστέρων γραμμένα, ακούσαμε την προηγούμενη φορά, Κυκλοφόρησε το Μάιο του 1878... και θεωρείται το έργο που εγκαινιάζει... την μακρά πορεία που ξεκινάει ο Νίτσε... για να συναντήσει τον εαυτό του. Θεωρείται το μη στην ωστότε δουλειά του... όμως εγώ θα έλεγα πως... είναι μάλλον σαν ένα κείμενο γραμμένο με συμπαθητική μελάνη... να αρχίζει σιγά σιγά να πλησιάζει στη φωτιά. Αποκαλύπτονται αιμονές, που διαπερνούσαν και το πρώιμο έργο του Νίτσε, αλλά που δεν είχαν συμπέσει ακόμη με το αληθινό αντικειμένο τους. Εν πάση περιπτώσει, το ανθρώπινο-πολυανθρώπινο ανθρώπινο, διάλεξαν να ακουστεί απλώς, επειδή και από μόνο του, έτσι όπως ακούγεται, είναι επαρκής μοχλός για να ανατρέψουμε ένα Νίτσε πολύ βαθιά τυπωμένο στο μυαλό μας και εντελώς παραχραγμένο. Ένα νίτσε που βασίστηκε στο γεγονός της τρέλας, που μυθοποιήθηκε εκ των υστέρων από την ίδια του την αδελφή και που έκτοτε αξιοποιήθηκε κατά τρόπο που αλλίωνε πλήρως την ουσία του, πολιτικά. Ένα νίτσε που σε εμά εδώ διηθήθηκε από τον Καζατζάκι και εγκλωβίστηκε μέσα στα εδάφια, τα ρυθμικά εδάφια του Ζαρατούστρα. Ένα νίτσε που... Εμένα προσωπικά δεν μου έκανε ποτέ, αλλά που δεν νομίζω ότι υπήρξε κιόλα ποτέ. Το ανθρώπινο πολύ ανθρώπινο είναι ένα έργο στα ίσα αφιερωμένο στο Βολτέρο και στην ουσία εγγράφει τον Νίτσε εκεί όπου ευθύς εξ αρχής ισχυρίστηκα ότι πρέπει να τον αναζητήσουμε στο πεδίο του διαφωτισμού. Όμως υπό μία προϋπόθεση ότι θα διαστήλουμε κιόλα την έννοια του διαφωτισμού. Ο Νίτσε δεν είναι ο τυπικός διαφωτιστής, ίσως όμως είναι αυτό στο οποίο θα καταλήξει ένας διαφωτιστής αν δουλέψει με τα εργαλεία του Νίτσε, ανοιχτά και όχι προσπαθώντας να οικοδομήσει ένα σύστημα. Και μολονότι οι βιογραφικέ λεπτομέρειες θα πρέπει καταστατικά σε μια πρώτη φάση προσέγγισης ενός φιλοσοφικού έργου να είναι αδιάφορε και μόνο αν είναι διάφορες θα καταφέρουμε να ανακτήσουμε τελικά όχι μόνο το έργο, αλλά εν τέλει και το πρόσωπο, μόλον ότι ειδικά στο Νίτσε επήγει η ανάκτησή του, δεν είναι τελικά χωρίς σημασία, και γι' αυτό ασπεύσω να το πω ότι το ανθρώπινο πολύ ανθρώπινο κυκλοφορεί μόλις ένα χρόνο πριν ο Νίτσε υποβάλει την παρέτησή του από το Πανεπιστήμιο της Βασιλεία. Είναι γνωστό πως ήταν εξαιρετικός φιλόλογος. Είναι γνωστό πως η καριέρα του θα ήταν λαμπρή. Το λέγαν όλοι. Είναι γνωστό επίσης πως είχε όλες τις προϋποθέσεις για να εγγραφεί στο πιο κρίσιμο σημείο παραγωγής ιδεολογίας στη Γερμανία της εποχής του. Στο σημείο που επρόκειτο να παραχθεί η μετέπειτα θριαμβεύουσα ιδεολογία. Ήταν στον κύκλο του Βάγνερ. Ήταν ο κατεξοχήν εμπίστος του Βάγνερ, όλα πήγαιναν καλά. Όχι, όμως, γι' αυτό που ο Νίτσε ήταν αναγκασμένος να κάνει, με την έννοια της συμπαθητική μελάνης που είπα πριν. και έτσι παρετείται από το πανεπιστήμιο και γίνεται, όπως θα έλεγε ο Εμπεδοκλής, φυγάς και αλίτης δηλαδή περιπλανόμενος ποτέ εδώ, ποτέ εκεί. Φουγκιτίβους έρανς, όπως το λέει σε κάποιο σημείο ο ίδιος. Και δεν είναι τυχαίο πως στο δεύτερο μέρος του ανθρώπινο-πολυανθρώπινος, τι σημειώσεις του, τη συγκεντρώνει ο Νίτσα, υπό τον τίτλο «Ο διπόρος και η σκιά του». Ως εδώ, δεν υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες να υποστηρίξω όσα ισχυρίστηκα. Δεν υπάρχουν πραγματικές διαφωνίες μεταξύ των ειδημόνων. Αφήν στιγμής άρχισαν να διαβάζουν στα σοβαρά Νίτσα, εναντίον του Ω εδω δεν υπαρχουν μεγαλες δυσκολιες να υποστηριξω οσα ισχυριστηκα δεν υπαρχουν πραγματικες διαφωνιες μεταξυ των ειδημονων αφην στιγμή, αρχισαν να διαβαζουν στα σοβαρα Νίτσε εναντιον του, ότι το ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο είναι η διαφωτιστική του οτι το ανθρωπινο πολυ ειναι η διαφωτιστικη του φαση Χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια για να τεκμηριώσουμε ότι η διαφωτιστική δουλειά δεν αναιρείται στα μετέπειτα έργα. Είναι γνωστό ότι αμέσως μετά ο Νίτσε την νυφαλιότητα, την χειρουργική ψυχραιμία του διαφωτιστή θέλησε και πέτυχε νομίζω να την αντικαταστήσει με ένα νέο πάθος, με ένα πάθος για γνώση. Έτσι, από το 1881, από την Αυγή, πολλοί χάνουν το διαφωτιστικό ίχνος. Αν ψάξουμε όμως, το ξαναβρίσκουμε αποτυπωμένο βαθύτερα. Τα εργαλεία δε, που εντωμεταξύ έχει τελειοποιήσει ο Νίτσε, ο μικρός αφορισμός δηλαδή, και η αργή φιλολογική ανάγνωση, όσον αφορά την τεχνική, ας πούμε, η τάση του να ιστορικοποιεί και να γενεαλογεί τα δίθεν ακλόνιτα και αιώνια, αφετέρου, εγγυώνται ότι αυτό το αποτύπωμα του διαφωτισμού, όσο βαθύτερα πηγαίνουμε, τόσο ισχυρότερο θα βρίσκεται. Εγγυώνται όμως και κάτι ακόμη. Ότι θα συναντήσει σε κάποιο σημείο αναπόφευκτα ένα αίσθημα παροδία. Ότι θα συναντήσει μια ανεκδοχή στοχαστή τέτοια, που να είναι, όπως λέει ο Νίτσε, ο λίγο πριν την τρέλα Νίτσε πια, όχι Άγιος, αλλά από μια άποψη απλός παλιάτσο θα συναντήσει τον αυτοσαρκαζόμενο και κοφτερό στοχαστή... που είναι το άκρο ναότον της διαφωτιστικής δράσης. <Τοχή> Ας σταματήσουμε στο κατόφλι αυτής της τελευταίας πτυχής του επιχειρηματο. μου. Ας κρατήσουμε σε κρεμότητα τα περιπαροδία για μια μεγάλη στιγμή και ας ξαναδούμε σε πραγματικό έδαφος πια αυτό που υποστήριξα, ότι δηλαδή ο διαφωτισμός που εκδηλώνεται στο ανθρώπινο-πολυανθρώπινο ανθρώπινο, ελάνθαινε ίδιος βασική στρατηγική του Νίτσα και ότι ολοκληρώνεται, όπως τα λέγαμε στα μαθηματικά, στα μετέπειτα έργα. Είναι δύσκολο στο πλαίσιο μιας εκπομπής ή και δύο ή και τριών να το αποδείξει κανείς αυτό. Αντ' αυτού όμως μπορώ να υπενθυμίσω την παρότρινση του ίδιου του Νίτσε επειδή θεωρώ πως αν κάνουμε αυτό που μας προτείνει να κάνουμε τότε στα περί διαφωτισμού συμπεράσματα θα καταλήξουμε κατά Θυμίζω ότι το 1886 ο Νίτσε αποφασίζει να επανεκδώσει τα ωστότα έργα του και γράφει προλόγους οι οποίοι στην ουσία αποτελούν μιαν επανεκτίμηση, μιαν επαναξιολόγηση της ίδιας του της δουλειά, της σωστότη δουλειά του. Αυτό το διαφωτιστικό και αυτό στην ουσία του εγχείρημα, η τάση δηλαδή για δημόσιο απολογισμό, στην περίπτωση του Νίτσε διατυπώνεται στους υψηλούς τόνους που χαρακτηρίζουν την όψιμη δουλειά του, όμως περιέχει μεταλλαγμένη, μετατονισμένη, την ίδια την βασική Μέθοδό του Στον πρόλογο που έγραψε για την Αυγή Και ο οποίο τάξιζε να διαβαστεί ολόκληρος Καταλήγει ο εξή, Διάβαζω Αυτός ο πρόλογος έρχεται αργά Ωστόσο όχι πολύ αργά Τι σημασια εχουν έχουνε πέντε-εξι χρόνια Ένα τέτοιο βιβλίο Ένα τέτοιο πρόβλημα Δεν βιάζεται Γι' αυτό Είμαστε εμείς οι δύο Φίλοι του Λέντο Τόσο εγώ όσο και το βιβλίο μου. Δεν υπήρξε κανείς μάταια φιλόλογος. Είναι ίσως ακόμη, θέλω να πω, ένας δάσκαλος της αργής ανάγνωσης. Στο τέλος γράφει κανείς επίσης αργά. Και πράγματι διακόπτω για να προσθέσω, η έρευνα στα σημειωματάρια του Νίτσε, όταν έγινε συστηματικά, αποκάλυψε ότι αυτό το στυλ μονοκοντιλιάς που χαρακτηρίζει τους αφορισμούς του, προϋπέθεται μακρά και κοπιαστική εργασία. Η αρχική σύλληψη υφίσταται μεθοδική μακρά κατεργασία, όσο του προκύψει ακριβώς η διατύπωση που ήθελον Ίτσα, με μια λάμψη νηστεριού. Συνεχίζω. Τώρα ανήκει τούτο, όχι μόνο στι συνήθειες μου, αλλά και στο γούστο μου. Σε ένα κακόβουλο γούστο ίσω. Να μην γράψω τίποτα πια με το οποίο να μην απελπίζεται κάθε άνθρωπος που βιάζεται. Γιατί φιλολογία είναι εκείνη η σεβαστή τέχνη η οποία προπαντός ένα απαιτεί από τον λάτρη της. Να παραμερίσει, να τις δώσει πίστοση χρόνου, να γίνει σιωπηλή, να γίνει αργή, σαν μια τέχνη χρυσοχώου και τέχνη γνωριμίας της λέξης η οποία οφείλει να αποπερατώσει μια ακέραιη, λεπτή, προσεκτική εργασία και δεν θα κατορθώσει τίποτα αν δεν το κατορθώσει λέντο. Όμως ακριβώς γι' αυτό είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από κάθε άλλη φορά. Ακριβώς γι' αυτό μας ελκύει και μας γοητεύει τόσο έντονα μέσα σε μια εποχή διασύνης, αναξιόπρεπης, και κάθιδρης και κατεπίγουσας εργασίας, που θέλει αμέσως να τελειώνει με κάθε παλιό και με κάθε καινούριο βιβλίο. Αυτή η ίδια, η τέχνη Χρυσοχώου εννοεί, δεν τελειώνει τόσο εύκολα με κάτι τι. Διδάσκει να διαβάζουμε καλά, δηλαδή αργά, διεισδυτικά, με προφύλαξη και προσοχή. Να διαβάζουμε με ανοικτές πόρτες, με απαλά δάχτυλα και μάτια υπομονετική μου φίλη, τούτο το βιβλίο εύχεται να έχει μόνο τέλειους αναγνώστες και φιλολόγους. Μάθετε να με διαβάζετε καλά. <Κι> Είπα ήδη ότι αυτοί οι πρόλογοι εμπεριέχουν τον πυρήνα της Μεθόδου. Από μια ανάποψη, αυτή η μέθοδος είναι μια μέθοδος μετατονισμών. Δείτε σε τι μετατονίζεται η φιλολογία. Εδώ. Δείτε πόσο βαθαίνει η συνήθι πρακτική της. Και σκεφτείτε ποιο είναι τελικά το κείμενο το οποίο αναλογεί σε μια τόσο διευρημένη φιλολογική εργασία. Είναι λοιπόν καταρχάς ένα παλίμψιστο κοινών τόπων, κοινών παραδοχών. Το ίδιο που στην ακραία μορφή του θα χλέβαζε ο Φλομπερ την ίδια πάνω κάτω περίοδο. Είναι βαθύτερα το θεμέλιο της ίδιας της ανάγκης να δουλεύουμε βάση παραδεδεγμένων δίχω να τα αναψηλαφούμε και να τα επανεξετάζουμε. Είναι λοιπόν το μακροκείμενο των παραδοχών εκείνων που στο σύνολό τους ονομάζονται με τα Είναι μια ορισμένη αντίληψη για την αλήθεια. Είναι επίσης ένα ορισμένος τρόπος να κατανοούμε το ίδιο το σύστημα αξιών καθεαυτό ως σύστημα. Και ίσως, λένε, είναι εν τέλει το ίδιο το υποκείμενο το οποίο ενθρονίζεται στο κέντρο κάθε μεταφυσικής και το οποίο ο Νίτσε αντιλαμβάνεται σαν ένα νεφέλωμα άνθρωπομορφισμών, μεταφορών κλπ. Κάτω από το πρίσμα αυτής τη φιλολογικής εργασίας, ξεθεμελιώνεται κυριολεκτικά το σύμπαν. Περισσότερο όμως με ενδιαφέρει να δούμε σε αυτό το απόσπασμα ένα ίγνος επιρμένης εντιμότητας» θα έλεγα. Ένας άνθρωπος που ζητάει να τον διαβάζουμε καλά είναι συνήθως γελίος, εκτός από μία περίπτωση, να έχει δίκιο. Αυτό το δίκιο ο Νίτσε το διεκδίκησε μέχρι σημείου αυτογελιογράφηση. Γι' αυτό και στο ακροτελέφτειο βιβλίο του και το πρώτο του best seller, το Εκεχόμο, e είδε ο άνθρωπο, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει οξύτατε επί τη παρατηρήσει κάτω από φεδρού και αυτοχλεβαστικού τίτλου του τύπου Γιατί είμαι τόσο έξυπνο, Γιατί είμαι τόσο έμπειρο, Γιατί είμαι τόσο όμορφο κλπ. Αυτό είναι ένα πρώτο τρόπο, ακούσιο να συναντήσει η διαφωτιστική εργασία το ίγνως της παροδίας. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι, ουσιοδέστεροι, τους οποίους θα δούμε την επόμενη φορά. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.